Στοιχεί 17-19 Τα καθήκοντα των πλουσίων. 17. Ει αυτού που είναι πλούσιοι στην παρούσαν πρόσκαιρον ζωή, παράγγελε να μη ψηλοφρονούν, ούτε να έχουν στηριχμένα σα ελπίδα στων πλούτων, του οποίου κατοχή είναι και άδειλο, αλλά να ελπίζουν στον Θεό που δεν είναι άψυχο εντομαμονάν, αλλά είναι Θεό ζωντανό, ο οποίο μα παρέχει πλούσια και άφθονα όλα για να τα απολαμβάνουμε. 18. Παράγγελέ να αγαθοεργούν, να γίνονται πλούσιοι σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να μεταδίδουν και εις άλλους από τα αγαθάτων, να είναι απλοί και καταδεχτικοί, 19, και έτσι να αποταμιεύουν για τον εαυτόν των θεμέλων στερεών στο μέλλον, για να αποκτήσουν ω αναφέρον τον κτήμα την αιώνια ζωή.